Niko zanurlaki, Niko zanurlaki. Cini to cięto, paso kolana, kacinito. Cini to cięto, no kluetan. Kie paso krof, kie paso kaso <laughs> chusok. Cini to cięto, me lawa la, la malo, kacinito. Cini to cięto, no kluetan. Paso, paso, paso, paso, paso, paso, kie paso, kaso chusok. Ka daje paz? Καταρπάζεται θα πει τίποτα. Ο ένα είναι ένα γραφικό τύπο, παλιά έλεγε πασό, πασόκ, πασόκ συνέχεια. Ο άλλο είναι ένα άλλο γραφικό τύπο, ένα άλλο γραφικό τύπο, ο μυταράκι. Στα έλεγχο τη Κυβερνήσεω. Τον έχει ο χαριτάσ εκεί συνέδε και του κάνει μια ερώτηση ότι φοβούνται οι νέο να πούνε πασόκ, τον γυρίζουν στον καμένο, το πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, το πάνω από εδώ, το πάνω από εκεί, δεν λένε πασόκ. Ότι για καλά το πασόκ είναι κίνδυνο για τη νέα δημοκρατία. Αλλά για να αποδείξει ο μιταράκι που είναι ατρόμητο. Ότι δεν κολώνει και μπορεί να πει πασόκ το λέει τρεις φορές. Και λέει και άλλε τρει το όνομα Δρουλάκης. Όπου εδώ κρυβερτικό τελεχό της Δημοκρατίας και γίνει κουβέντα για το Πασόκ, τσουπ προσπερνάει και ή θα συζητάνε για τον Αλέξ Τσίπρα ή για την Ζωή Κωνσταντινούπολη. <σομίως> Δεν θέλουν καν να αναφέρουν το όνομα Πασόκ και κυρίω το όνομα του Νίκο Ανδρουλάκη. Σαν να μην θέλουν να σα βάλουν στην ατζέντα. Μου το πω και τρει φορές. Αν θέλετε, <σομίως> Νίκο Ανδρουλάκη, <σομίως> Νίκο Ανδρουλάκη, Νίκο <σομίως> <σομίως> Ανδρουλάκη. <σομίως> και <σομίως> Πασόκ, <σομί Πασόκ, Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης Νίκος Ανδρουλάκης Νίκος Ανδρουλάκης. Ὦς Χριστός γινάει Και όλα τα κακά σκροπάει Ὦς Χριστός γινάει και όλα τα κακά σκροπάει. και παςο και Και όλα μαζί έτσι λοιπόν ο Μηταράκης απέδειξε ότι δεν φοβούνται το πασό και μπορεί να το λέει τρεις φορές, όπως και τρεις φορές το όνομα του Προέδρου του Πασόκ θα το πούμε άλλοι μία εμείς εδώ Νίκος Ανδρουλάκης γιατί αυτός ακολουθεί και να ετοιμάζονται τα συμφέροντα γιατί από την προχθεσινή επέτειο, γιορτή του Πασόκ στο, πασόκ, πασόκ, πασόκ, στο Ζάπιο εκεί ο Ανδρουλάκης απειλήσε, προειδοποίησε μάλλον τα συμφέροντα Οικοδομήθηκε ξανά ένα οικονομικό σύστημα που λειτουργεί με ισχυρά εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας. Νίκος Ανδρουλάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Νίκος Ανδρουλάκης. Σε αυτά τα κέντρα δεν φτάνει μόνο ο έλεγχος της κυβέρνησης, της νέας δημοκρατίας, αλλά θέλουν με θράσος να ελέγξουν και την αντιπολίτευση για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα τον έλεγχο της εξουσίας. Αυτό το σύστημα είναι επί τη ουσία, ο πραγματικός Αντίπαλο του Πασόκ! Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό του τηλεφωνώ για να τηθεί αναλόγω. Άντε λοιπόν, βάλει και εσύ πολύ καλά σου και έλα. Πασόκ, <χει> Πασόκ, <χει> Πασόκ. Ο πραγματικό αντίπαλο. Ο διαχρονικό αντίπαλο τη Δημοκρατική Παράταξη. Είναι τα συμφέροντα. Εδώ ο Ανδρουλάκη τα λέει αυτά, τα είπε προχθέ. Πατούσαν και τις κόρνε, χειροκροτούσαν όσοι ήταν εκεί από κάτω, όχι και πολύ, δεν έχει σημασία και μάθαμε ότι τα συμφέροντα ε, θα περάσουν πολύ άσχημα με το Πασόκ αν και όποτε το Πασόκ βγει πρώτο κόμμα που κάτι τέτοια τα ψέλησε όταν τουλάχιστον είναι η αλήθεια αλλά είναι αυτά που λένε πάντα, δεν τα πιστεύει κανείς, οι ίδιοι που τα λένε και συνεχίζεται η ζωή παρακάτω και μένουν οι δηλώσεις ότι τα συμφέροντα θα περάσουν ε, όχι και τόσο καλά Και με το ΠΑΣΟΚ, γιατί να θυμίσουμε τα συμφέροντα δεν περνάνε καθόλου καλά σε αυτόν τον τόπο. Κάθε πρωθυπουργό, και όταν είναι υποψήφιο, και όταν γίνει μετά, απειλεί, προειδοποιεί τα συμφέροντα ότι δεν θα επεκταθούν, ότι δεν θα κυριαρχήσουν. Και αυτό έχει γίνει τα τελευταία από την μεταπολίτευση και μετά, 50-60 χρόνια. Συνεχώ γίνεται. Και όπω ξέρουμε, τα συμφέροντα σε αυτόν τον τόπο έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Επειδή ακριβώ οι ηγέτε, οι υποψήφοι και οι μετά. Στην πράξη πατάσουν τα συμφέροντα. Δεν ξέρω στα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ τι μπορεί να υπάρχει. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα περιφερειακά, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί όλη τη βδομάδα με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Καμένο. Θα έχουμε και Καμένο, θα έχουμε και Νέα Δημοκρατία. Αλλά είπαμε να πιάσουμε λίγο τα μεγάλα κόμματα τη αριστεράς. Ξεκινήσαμε με Μηταράκι, ξεκινήσαμε με Πασόκ. Τώρα θα πάμε στον Φάμελο, ο οποίο ακόμη μέχρι και τώρα που μιλάμε είναι πρόεδρο αυτού του κόμματο που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, φέρω να σας πω ότι πλέον έχει ολοκληρωμένο σχέδιο. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο, ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Ε, εγώ τι να σας πω, εγώ ε, έμεινα ξερός. Και είναι το σχέδιο που αξίζει τη χώρα μας. Τι σχέδιο. Δεν μου το απαι. Για μια προοδευτική Ελλάδα. <σολλογλώσεις> Ο ΣΥΡΙΖΑ, φέρω να σας πω ότι πλέον έχει ολοκληρωμένο σχέδιο. <σολλογλώσεις> Είμαστε όλοι μα ρόδε που γυρίζουν στον αέρα. Αυτό είναι το σχέδιο. Εδώ, αυτό εφάρμοσαν στην πράξη. Δεν ξέρω τώρα ο Φάμελο τι εννοεί από εδώ και πέρα. Έχουν επεξεργαστεί ένα άλλο σχέδιο. Φαντάζομαι και αυτοί θα πατάξουν τα συμφέροντα, θα αντιμετωπίσουν τα συμφέροντα, όπω λέει ότι θα το κάνει και ο Ανδρουλάκη. Και όπω το είχε κάνει το Πασόκο όλα αυτά τα χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά που κυβέρνησε, κάτι έκανε με συνέπεια, ήταν να πατάξει διαπλοκή. Και τα συμφέροντα. Το έλεγε και ο Σιμίτη τότε, το έλεγε και ο Παπανδρέο, ο Ανδρέας, το έλεγε και ο Γιώργο, ο Παπανδρέο, το έλεγε και ο Βάγκελο Βενιζέλο. Έτσι λοιπόν, όπω πατάχτηκαν τα συμφέροντα και στην τετραετία Τσίπρα, την πρώτη φορά αριστερά, θα παταχθούν και τώρα σύμφωνα με το σχέδιο του Φάμελου. Να πάμε σε αυτά τα συμφέροντα, ή μικροσυμφέροντα, ή κριτικά συμφέροντα ε, που δεν πατάχτηκαν ή που πατάχτηκαν σύμφωνα με όλου αυτού. Βγήκαν και άλλα ηχητικά του Καμένου με τον Όπω λέμε, επικεφαλή τη κριτική μαφία. Θα την ακούσουμε τις συνομιλία σε τρία αποσπάσματα. Το πρώτο τώρα. Εγώ σου λέω τώρα, επειδή ήμουν δικό σου και ανοιχτά. Για μένα δεν μου κάνει. Για μένα έχουν γεννήσει. Δεκαπέντε δικαστήρια και έχω αφαιρωθεί σε όλα με τα όλα Σε όλα. Εκείνο το. Που είχα βάλει χέρι του γεβολή του κοριού, στο ξενοδοχείο στο ελληνικό διαφημί, ακόμα τον έχουν. Ακόμα δεν έχουνε το βλέπετε. Δεν έχουν, τον... έχουν πέσει το μου τον πήραν το ποινικό το κοινόπουλο. Στο έρευνε, τον το γύρω, τον, τα χανιά, τον στο Και μου είχε κάνει δέκα δικαστήρια τότε για σένα. θα φώθηκα σε όλο, αλλά θέλω να σου πω ότι τον έχουν ακόμα το φ Το Του Ρε παιδί, μα αφού κέρδιζε το ποινικό γιατί Μα ο άνθρωπος ήτανε μω*** Όταν που το βαλαχέρι του λέω μω*** Και πήγε και έβαλες Κόψαμε τον ταξιέργο του Ιεροακράκη, θυμάσαι Ναι, πολύ θυμάμαι Ναι, και του λέω μω*** Του λέω εσύ του λέω μπορεί να βάλει στον υπουργό Του λέω μω*** και τέτοια Από τότε μεγάλες Αλλά εντάξει μω*** τον αυτούς Κόψαμε τον ταξιέργο του Ιεροακράκη, θυμάσαι Ναι Μιλάει ο φερόμενος αρχηγός της μαφίας με τον Πάνο Καμένο. Πρώτον καταγγέλνουν τη διαφθορά και τη διαπλοκή όπως είπε ο ίδιος. Και δεύτερον θυμίζει στον Καμένο όταν κόψανε τον τάδε ταξίαρχο για τάδε λόγους, δεν ξέρω εγώ τι. Ε, το κόψαμε σημαίνει ή τον μεταθέσαμε ή τον στείλαμε ή δεν, τον, δεν του δώσαμε την προαγωγή που θα έπρεπε. Γενικώ κανονίζει η μαφία της Κρήτης με την πρώτη φορά αριστερά πώς ακριβώς... Ε, θα κανονίσουν τα συμφέροντα τα συγκεκριμένα συμφέροντα πολύ καλά κάνει ο Φάμελος και επεξεργάζεται νέο σχέδιο το προηγούμενο πήγε πάρα πολύ καλά και μέσα σε όλα αυτά και μέσα στο διάλογο τον σουρεαλιστικό του κεφαλής μαφίας με τον Πάνο Καμένο μπαίνουν μέσα και οι αμερικανικές σχέσεις και κυρίως οι βάσεις του θανάτου έλα να σου πω. Ε, άκου τώρα εδώ, αυτές πάλι για καλή μας τύχη έβγαλε αυτό το... Έχω ανακοίνωση με τον Υπουργό, γιατί του πάει κόντρα ο, ο Ανδρουλάκης για τον, εδώ για το δικό μας τον Αρχιμαδρίτη. Ναι. Και έβγαλε ανακοίνωση, το Υπουργείο, στην εφημερίδα σου σε λίγο στο Vipers, στο WhatsApp, Ποιο βλέπεις. Και τα δύο. Ωραία. Βγάνα ανακοίνωση ότι όχι θα, κάτσει ο, θα είναι κάθετη, ότι, ότι θα κάτσει φαίνεται όλα ότι πάνε να κάτσει ο δικό μα. Εδώ yeah. τώρα πρέπει να πιέσει να κάτσει ο yeah. δικό μα Μητροπολίτη Χανίων. Μετά είναι άλλα τα θέματα, θα σου πω και άλλα τα πράγματα. Ε, πού να πιέσει όμω, Δε Γιάννη. Στην Αμερικανική βάση. Αφού η Αμερικανική βάση κάνει κουμάντο, γιατί. Αμερική η... του το δώσαμε. Τελείωσε. Αυτό. αυτό το αυτό, ε, Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Μα έχουμε δώσει αυτό. <laughs> τα θέματα στη βάση, τι άλλο να δώσουμε. Δώσαμε τα πάντα. Έχει μείνει τίποτα να δώσουμε στου Αμερικανού και στην. Βάση, ωραία είναι η δήλωση του Πάμου Καμένου που βγήκε μετά και λέει: Εγώ δεν είχα σχέση με αυτού. Δεν διέψευσε τι συνομιλίε, αλλά δεν είχαμε λέει, στενή σχέση και μετά δεν ξαναμιλήσαμε. Εδώ μιλάει, καταλαβαίνω ο καθένα από τον τρόπο που μιλάει, τι ακριβώ σχέση μπορεί να έχει. Τακτοποιούν ταξιάρχου, λέει τι εθνικά θέματα αναφέρει στον αρχηγό τη Μαφία, πώ ακριβώ λειτουργήσε και αφού τα πάνε όλα αυτά, πρέπει να μην ξεχάσουμε να βρεθούμε να φάμε και ένα ψαράκι. Ε, δεύτερον τώρα, πότε πάρω τον Μητροπολίτη το δικό μα, να πάνω, Πότε να τον πάρω. Να κάτι. Εγώ, εγώ τώρα γύρισα από Αμερική. Να έρθουμε μια μέρα, ρε παιδί, να πάμε για ένα φαγητό. Να σου κάνουμε το τραπέζι, να φάμε το ψαράκι μα, θα τα πούμε. Ήρθα για λίγε μέρε να δω την Έλληνα για τα παιδιά στην Ωραία. Θα κατέβω στην πρώτη-δέσσερα του μηνό, θα με κάνω. Μια-δύο του μηνό. Ωραία, να μιλήσουμε άμα είναι, να κατέβουμε μετά. Ναι. Να, πάμε, να πάμε το, να φάμε το ψαράκι μα να τον Εντάξει. γνωρίσεις. Ο άνθρωπος είναι δικός μας. Θα τα κανονίσω εγώ. Μην είναι τίποτα. Προθέσουμε εσύ Να σύζω εγώ να, να σπάνα το αεροδρόμιο. Ωραία. Δες πιο δράδειμ, μου. στο πεδίο Είμαστε περήφανοι και περήφανε για την δημοκρατική και κοινωνική ευαισθησία με την οποία ασκήσαμε την εξουσία. Αγάπη, φιλιά, προεδράρε, όλα μαζί στην πρώτη φορά αριστερά, με τον συγκυβερνήτη τον πάνω καμένο. Δεν γίνεται να μην γνώριζαν και οι υπόλοιποι τι ακριβώ κάνει ο πάνω καμένο σε όλα αυτά. Αυτά γίνονται από κοινού, γι' αυτό και τέτοια μανία. Για την διακυβέρνηση, γι' αυτό και τέτοια χαρά. Θυμόσαστε τότε που ντυνόταν με τι στολέ, ο καμένο περνούσε πάρα πολύ όμορφα, έλυνε θέματα, έβαζε μετά και την στολή, περιφερότανε. Ευτυχία, γιόλο, Αυτό είναι. Όλα πάρα πολύ ωραία. Όμω τελείωσαν αυτά. Ήρθε ο Τσίπρα στην αντιπολίτευση, τελείωσε και από την αντιπολίτευση. έχασαμε 28 μονάδε, νομίζω. Τώρα περιμένουμε όλοι πώ και πώ να επανακάμψει. Αλλά όμω υπάρχει τώρα ένα αστάθμητο παράγοντα που λέγεται Στέφανο. Κασελάκης, ο οποίο δίνει το τέμπο και αναγκάζει τον Αλέξη Τσίπρα να τον αντιγράφει. Ναι. Όλοι λένε ότι αν πιστέψει ο κύριο Τσίπρα, πια θα δημιουργήσει ένα, μια άλλη πραγματικότητα στην κερδοαριστερά. Αλλά ταράξει. σω να έχετε δίκιο. Εγώ πιστεύω, πιστεύω ότι θα τα πάει πολύ καλά. Mm -hmm. Κύριο Τσίπρα, δεν σας αφορά το θέμα. Α σου πω γιατί. Πρώτον, πάει για σπουδέ σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Μετά, γράφει βιβλίο. Μετά, αρχίζει νέο κόμμα. Θετικά είναι Α, όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή με αντιγράφει, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Α, λέτε ότι θα πείτε στα, στα χνάρια σα. Έτσι, δεν είναι. <laughs> Νομίζω ο Αλέξη Τσίπρα δεν χρειάζεται να αντιγράψει κανένα Είναι τέτοιο ωραίο μοντέλο. Τόσο ωραία τα κάνει. Είναι όλο αυτό το πακέτο λόγων, σκέψη, ικανότητων, τόλμη που δεν χρειάζεται να παρέμβει καθόλου. Και δεν ξέρω τι συμβούλου έχει τώρα που θα επανακάμψει να επανακάμψει έτσι ακριβώς όπως ήταν όπως τον αγαπήσαμε με το χαμόγελό του, το καλό παιδί που λέγαν όλοι δεν θα κοροϊδέψει κανέναν με τα κυρία Μέρκελ, μαντάμ Μέρκελ, κύριε Σόιμπλε έξω από εδώ με το μία στο εκατομμύριο δεν θα φέρω μνημόνιο με το τα νταούλια που θα τα χτύπαγε ο Καμένος και ο Τσίπρας και θα χορεύαν οι αγορές ε, με την Ευρώπη, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία Ε, τα ζήσαμε, τα αγαπήσαμε, τα θέλουμε μας έχουν λείψει, εμένα εδώ πάρα πολύ και μας έδωσαν εκπομπή οπότε τον περιμένουμε πως και πως, δεν χρειάζεται να αντιγράψει τον Κασελάκη αν και ο ίδιος ο Κασελάκης νομίζω ότι τον αντιγράφουν ότι είναι τόσο επιτυχημένος και ο Κασελάκης που τον αντιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά πέρα από αυτά τα ωραία που λέει ο Κασελάκης, μας δίνει και μια σύσταση, δίνει μια σύσταση στον ελληνικό λαό. Κοιτάξτε, εμένα μπροστά σας, τους κοιτάω στα μάτια, πόσο λάσπη έχω φάει δύο χρόνια, πώ έχω αντέξει, πώ συνεχίζω, ούτε μερικοί έχω επιστρέψει, ούτε έχω προδώσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και κοιτάξτε άλλου που κάνουν rebranding πάνω στα rebranding και το ένα Φτάνει πλέον οι μηχανογραφίε, φτάνει πλέον η ντριγκά. Mm -hmm. Βάλτε καθαρούς ανθρώπου μπροστά που έχουν δουλέψει στην κοινωνία. Πάντε και ψηφίζετε ε, κάτι έτοιμου. Κάτι τα έχουν βρει. Ε, Έτοιμα στη ζωή δεν έχουν παλέψει καθόλου, δεν έχουν αγωνιστεί από γυάλα τους του βγάζετε κυβερνήτε και να τα αποτελέσματα. Δεν έχετε διαλέξει ένα σαν τον κασελάκι που είναι δουλεμένος, έχει δουλέψει, έχει αυτό που λέμε ένσημα. Βάλτε <στονίτρια> καθαρούς Βάλτε καθαρούς ανθρώπου μπροστά που έχουν δουλέψει στην κοινωνία. <στονίτρια> <στονίτρια> Όλοι υποπληστε είμαστε. <στονίτρια> <στονίτρια> <στονίτρια> Ξέρετε τι έχει ενδιαφέρον όμως, ότι για πάρα πολύ κόσμοι στην κοινωνία το παράπονο τους από τους πολιτικούς είναι ότι δεν έχουν ένσημα από εργασία. Με κάθε σεβασμό εγώ έχω ένσημα και πολλά ένσημα. Μπράβο! Έχει πάρει τις καρτέλες με τα ένσημα και τις έχει κάνει κορνίζα. Στο γραφείο του, αν αυτές αυτέ τι παλιέ καρτέλε που είχαμε <laughs> όλοι, όχι τα, τα τωρινά που είναι αέρα. Μπαίνει μέσα στο διαδίκτυο και βλέπει εκεί. Δεν βλέπει τίποτα ουσιαστικά γιατί όλα αυτά είναι στον αέρα. Οι καρτέλε εκείνε οι ωραίε που από το πολύ δίπλωμα σκιζόντουσαν κιόλα. Ε, όλα αυτά τα έχει μαζέψει τα ένσημα και τα συγκεντρώνει γιατί κάποια στιγμή θα βγει και στη σύνταξη. Είναι λογικό. Οπότε κρατάμε αυτή τη σύσταση του Στέφαν Κασελάκη να επιλέγετε ανθρώπου που έχουν δουλέψει και όχι του άλλου. Που είναι ρεμπεσκέδε, ρεμάλια και τα έχουν βρει όλα έτοιμα στην. Ένα άλλο που έχει δουλέψει με πολλά ένσημα είναι ο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίο πήγε χθε στο νοσοκομείο δράμα. Δεν πήγε δηλαδή. Ε, γίνανε κάτι επεισόδια απ' έξω και γενικώ σε αρκετά νοσοκομεία που πηγαίνει για να δείξει του βαμμένου τείχου. Διαμαρτύρονται νοσοκομιακοί γιατροί αυτοί που πραγματικά με βαμμένου ή όχι τείχου σώζουν ζωέ και δίνουν τη μάχη κόντρα στην πολιτική του Υπουργείου που προσπαθεί να του κόψει τα πόδια των γιατρών, των νοσηλευτών και κατ' επέκταξη των ασθενών. Επήγε λοιπόν εκεί ο Άδωνο Γιουριάτη, έγινε αυτό που έγινε και επειδή τον προστάτευσαν τα Ματ, όπω είπε ο ίδιο, το βράδυ που γύρισε στη Θεσσαλονίκη, είδε μια κλούβα με Ματ, ματατζίτε με και μπήκε μέσα, έκατσε στην κλούβα. Όλο αυτό το έκανε βίντεο. Το πρωί, οι δυνάμει των Ματ και τη ελληνική αστυνομία με υπερασπίστηκαν στο νοσοκομείο τη Δράμα. Το βράδυ, τον τελείωσε το πρόγραμμά μου στη Θεσσαλονίκη, είδα την κλούβα των Ματ και κατά να σα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εν ελληνιά μέσα να πάμε. Τα παιδιά αυτά που όλοι τα κατηγορούν είναι αυτά που σε όλε που είμαστε μπαίνουν μπροστά για μας Μπαίνουν μπροστά για εμά. Αυτά τα παιδιά μπαίνουν μπροστά σε εμά. Μπαίνουν είναι η αλήθεια. Αλλά τέλο πάντων έπρεπε να γίνει αυτό το βίντεο, το έκανε γιατί πουλάει σε αυτό το κοινό. Πρέπει να κακέψει την ελληνική αστυνομία, θα πέσουν κάτι επιδοματάκια πάλι. Οπότε λογικό είναι εντό πλαισίου για την λογική για την αντίληψη του Άδων Γεωργιάδη, Τον είδαμε λοιπόν και μέσα στην κλούβα συνομιλούσε εκεί με τους ε, αστυνομικούς, ε, γίνονται επεισόδια που πηγαίνει για τα θέματα υγείας, όμως θα ακούσουμε τώρα πως οι αστυνομικοί προστατεύουνε και ποιον προστατεύουνε, αυτό είναι το θέμα, πώ προστατεύουνε. Ποιον προστατεύουνε, είναι ένα υπουργό, ένα πολιτικό, ο οποίο μιλάει για θέματα διαφθοράς, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την κατηγορία, τη δίωξη. Την κατηγορία, γιατί εφόσον έχει μπλέξει τα γρανάρια τη Βουλή, ακριβώ δίωξη δεν θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, ο Βορύδη είναι στο στόχαστρο, α πούμε έτσι, των αρχών δικαιοσύνη, είτε είναι κοινοβουλευτικών, είτε είναι κανονικών. Ε, αλλά όμω δεν μπορεί να μα πει ε, η δικαιοσύνη τι ακριβώ θα γίνει και κυρίω δεν μπορεί να μα πει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη που στοχοποίησε τον υπουργό μα τον Μάκη Βορύδη για τα θέματα του ΟΠΕ και διότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε θεσμού που είναι πάνω από την δικαιοσύνη. Δεν έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Θελή να μα πει αν θεωρεί ένοχο το Βορύδη. Μα προφανώ. Ήταν Αγγενάκη. Δεν, δεν έχει δικαίωμα. Εγώ δεν είπα Ξέρετε, αυτό. τη δικαίωμα έχει μόνο. να ελεγχθούν. Τη δικαίωμα έχει Πολύ ωραία. Λέει: Δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιο έχει στο σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν. Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή, η πλειοψηφία τη. Ποιο είναι η πλειοψηφία τη, η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία, Όχι, δεν καταλήγει. Τελεία. Ποιος είναι Δημοκρατία. Εντάκριε. Τι αποφάσισε η Δημοκρατία, ότι δεν Τελειά. Τελειά και Παύλα, έρχεται τώρα η Ευρωπαίης Αγγελέας που δεν ξέρει τίποτα από Ελλάδα, δεν ξέρει ότι έχουμε Νέα Δημοκρατία, ότι έχουμε κόμμα, ότι έχουμε μαγειρεμένε πλειοψηφίε στη Βουλή, καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα, ψηφίζει το 20% και βγαίνει μια κυβέρνηση με 40%. Που και πάλι είναι μειοψηφία, αλλά όμω μπορεί να κυβερνήσει γιατί κλέβει έδρε και βουλευτέ από άλλα κόμματα. Και έρχεται η Ευρωπαία Εισαγγελέα να μα πει αν είναι ένοχο ο Βορύδη. Όχι, αυτό θα το αποφασίσει η πλειοψηφία, που κατά σύμπτωση είναι στο κόμμα του Βορύδη. Άρα το κόμμα του Βορύδη αποφάσισε ότι ο Βορύδη είναι αθώο. Άμα ήταν ένοχο, δεν θα αποφάσισε το κόμμα του Βορύδη ότι είναι ένοχο. Του ξέρετε για ψεύτε, απαταιώνε και λαμόγια. Όχι. Άρα. Πολύ σωστά, τελείωσε το θέμα. Τέλο, δεν υπάρχει ευρωπαϊκά Ισαγγελέα, να καταργηθεί και η εκεί η δικαιοσύνη και να σταματήσουν να ανακατεύονται με τα και να αναγνωρίσουν ότι έχουμε πρωτιέ εμείς εδώ και ότι πάμε καλά και έχουμε ανάπτυξη. Και να κόψουν όλα αυτά γιατί πριονίζουν οι Γάλλοι-Γερμανοί που βλέπουν τώρα ότι πάνε στον πάτο, πριονίζουν εμά που πάμε στην κορυφή. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, υπάρχει και μια απορία. Στη Eurostat υπάρχει ένα δείκτη που μετράει τι χώρε Ευρώπη με βάση το τι δηλώνουν οι λαοί ανευτυχισμένοι ή δυστυχισμένοι. Ξέρετε ποιο είναι ο λαό που δηλώνει είναι από όλου, εμεί. Τώρα, το γιατί δηλώνουμε ότι είμαστε πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Απορία. Γιατί δηλώνετε δυστυχισμένοι, ενώ είστε ευτυχισμένοι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, κάτι δεν πάει καλά με εσά. Η χώρα είναι μια χαρά, είναι καλύτερη, ομορφότερη. Ο άδων είναι ευτυχισμένο, το ακούτε, ακόμη και όταν τον στα νοσοκομεία. Έχει βάψει όλα τα νοσοκομεία, έχει βάλει Οπότε όλα αυτά μας θα δείχνει Εσείς είστε δυστυχισμένοι γιατί έχετε θέματα Λύστε τα Εσωτερικά είναι, δεν αφορούν την κυβέρνηση, δεν αφορούν την κοινωνία Λύστε τα θέματα και μετά να βγείτε έξω και να ζητάτε Και να διεκδικείτε Αν δεν τα καταφέρετε μόνοι σας να τα λύσετε Έχουμε βοήθεια Σούπερ διαγωνισμός Σούπερ διαγωνισμός Τα υπέροχα αυτά βελούδινα χρυσοκέντητα παπούτσια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και υπέροχη εικόνα της Παναγίας της Εγκυμονούς σας. δύο διαφορετικά δώρα μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Κάντε κοινοποίηση, ακολουθήστε οπωσδήποτε το λογαριασμό, τάκ, σχόλιο και δύο τυχεροί θα παραλάβουν ο ένας τα υπέροχα χρυσοκέντητα με βελούδο και με δαντέλα και με χρυσή βελόνα. Τα παπούτσια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και κάποιος άλλος, νικητής νικήτρια, θα παραλάβει την πανέμορφη εικόνα της εγκυμονούς σας. Μην χάνετε στιγμή, follow, ακολουθήστε δηλαδή το λογαριασμό, tag, οπωσδήποτε, κοινοποίηση οπωσδήποτε και ένας τυχερός θα παραλάβει τα παπούτσια Του Αρχαγγέλου και ο άλλο η άλλη την Παναγία την εγκυμονούσα. Καλή επιτυχία! Καλή επιτυχία! Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Καλή επιτυχία και σε εσά να ξεπεράσετε τα προσωπικά σα προβλήματα. Πάρτε τα παπούτσια του αρχάγγελού μα. Είναι φτιαγμένα καλά. Χθε είχαμε τι παντόφλε. Σήμερα πήγαμε στα υποδήματα. Γενικώ κινούμαστε. Όλα αυτά είναι ευλογημένα. Γενικώ τι έχει να κάνει με παπούτσια, παντόφλα, σαγιονάρα, σαμπό. Ε, όλα αυτά είναι ευλογημένα και μα βοηθάνε όλου. Αλλά νομίζω δεν χρειάζονται ευλογίε γιατί έτσι κι αλλιώ. Απαντάμε τώρα στον Άδων Γεωργιάδη και ζητάμε και τη βοήθεια του κενού, όχι του κοινού, του κενού που μα λέει τι ακριβώ είμαστε. Η γνώμη τη Ελλάδο σήμερα μετράει. Η Ελλάδα είναι ισχυρή. Κάνετε στην υγεία μα. Με μια οικονομία η οποία συνεχώ βελτιώνεται. Αδυσόπιτα. Όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά, τόσο το μέτρησμα τη ανάπτυξη θα επιστρέφει πίσω σε αυτού που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ο Θεό να σα έχει καλά. Και εσά, αλλά αφού δεν φρόντισε μέχρι τώρα.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 Αντί για διαφάνεια. Και έτσι τελείωσε και αυτό το τραγούδι που έχει μέσα πολλέ λέξει. 2,110, κακέ. 2,110, 80, 8, 80, τηλέφωνο επικοινωνία, ξέρετε ποιο είναι εκεί. RadioPapakiParaPolitica.gr, το mail, τα βλέπω εγώ εδώ ότι στέλνετε. Και ο Θανάη Αθανασόπουλο ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε σε πρώτο λαό και πρώτε διαφημίσει. Λέρα, Έλα, Στο βιετικό αρκούδι. Έλα, φίλε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, πόσο φαίνεται τώρα που μετατιδέσαι θα κάνει εκπομπή 13 ώρες Συν. Ωραίο, μ' αρέσει. Και ναι. Α, είναι okay και, αντέχω. και Είναι δίκιο και θα γίνει τραπέζι. Πλα... Ναι. Άκου τώρα τι γίνεται. Στο πρώτο εξάμεινο, λοιπόν, του 2025, είχαμε 114 εργατικά ατυχήματα. Όταν λέμε εργατικά ατυχήματα, δεν είναι θανάσιμα εργατικά ατυχήματα. Έτσι, δύο τέμποι. Να δούμε τώρα με το 13ωρο τι θα γίνει και πώ από αυτό Θα ακούγονται και θα βγαίνουν έκτοτε. Εσύ έμαθες κανένα από αυτά που έγινε, εργατικά Σίγουρα αυτά όλα ένα και ένα τα μαθαίνει. μπράβο, μου, ότι το θάνατο τι Σελένη τη Αμερά μάθαμε. Λοιπόν, και δεν είναι σημαντικό αυτό, βέβαια, σημαντικό είναι να μπαίνουν οι ελεύθεροι Αυτά αυτοί, θα, θα μάθει για τι γυ για να φοβάται και λίγο ο κόσμο. Άμα κάνει 네. καliers, κάτι, ε, Και Ναι, μωρέ και τη Λατινοπούλου που τη χτύπησε ο Ινδός, Αυτό. Μπράβο, επειδή ήταν Ινδός. Α, επειδή ήταν Αλλιώ, θα μαθαίναμε την καταγωγή άμα ήταν Έλληνα. Άμα ήταν Έλληνα, τίποτα. Θα ε, το συζητάγαμε, θα πει, θα... τίπα για αυτοκίνητο θα λέγαμε. Ε, βέβαια, κλασικά. Επίση, να ρωτήσω, κανένα να πάει για πί, Που του έχω επειδή δούλευα για αλλά δεν είναι. Να πάει να 13 Μετά και πέρασε μετά, σαν να μην έχει γίνει το πρώτο οκτάωρο. Και μετά συνεχίσει κι άλλες πέντε ορίτσες. Τι είναι. Ε, βέβαια. Με τετραπλό καφεδάκι σε Ε, φρέδρο, σιγά. Μια χαρά. Λοιπόν, για να κλείσω, θέλω να σου πω και κάτι άλλο που είχε γίνει. Δεν ξέρω αν το έχει μάθει. Είχε γίνει πριν 4-5 μήνε μια απεργία 48 εωρίων στο ελληνικό. Γιατί ο άνθρωπο έπεσε από τον τρίτο σε ένα φρεάτιο ασαντσέρ. Και έπεσε κάτω και έχει μείνει ανάπηρο ο άνθρωπο. Μην μου λε για κα... τώρα, γιατί μετά θα πάμε στα ασαντσέρ των νοσοκομείων. Και ο Άδωνη τα έχει αναβαθμίσει και έχει εξυγχρονίσει την υγεία. Δεν θέλω να φτάσουμε στα ασαντσέρ. Δεν θα ήθελα. Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγεία έχει κάνει προοδό. Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο. Α, ναι, με εντάξει. Τέλο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 Ναι, ο κύριο Αποστόλης. Ναι, ναι. Τι κάνετε, εδώ Βαγγέλης, ο Βαγγέλη, ο Αρχιμαλόκασα με δέτε. Τι κάνετε, δε. Δεν θα σε λέω, πέσει, εσύ τι θες, λέγε. Λοιπόν, γενεύειες το Πασόκ σήμερα. Δεν έχετε πει τίποτα στην εκπομπή σα. Πώ δεν έχουμε πει καλέ τώρα ακούτε, Απ' την αρχή. Να έχουμε κάνει εδώ γιορτέ και πανηγύρια. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Να πω ένα τραγουδάκι. Πε. Μου ξαναρχονται ένα. Ronia dokszaskęna Nata ne to 81 Nato na miastikny στιγμή Na pęrna o Kavla... Kavla... Kavla... Kavla... Ochi brę na o Kavla... O Andraeaz E, aftąs Πιάσε τα νόημα, τα σκέψου, ποιητικά. Και το με το γυαλιότι να πει να κράσει. Να πόλεμα, όρτι μέρε στα κάστρα. Και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά. Πάσε να το πω, ρε με κάνει έτσι γαμότω μου. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Λοιπόν, πες στον κερίδι. Δεν τη θέλουμε μικρή. Εδώ είναι η διαφορά μα, τι θέλουμε μεγάλη. Είπε κάτι για τη Μόνικα Μπελούτσι. Πες του, γεια σου Μόνικα Μπελούτσι, που σε προσκυλούν. Το υπόλοιπο δικό σα στο τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά και επειδή με τα παπούτσια του Αρχάγγελου και την εικόνα της εγκυμονούς σας πέσαμε έξω χρονικά πάμε γρήγορα γρήγορα στο δεύτερο λαό Έλα, πώ το Καλώ ήρθατε κιόλας. είστε καλά. Είμαστε καλά. Μπράβο. Θα ήθελα να κάνω μια διαπίστωση, γιατί σήμερα που είναι τα γενέθλια του Πασόκ, βάλατε τον Άδων και το Γιώργη ξεκινήσει με αυτόν. Έπρεπε να μιλήσετε για τον σοσιαλισμό, δηλαδή για το Πασόκ. Θα κάνω ένα μπισάκι, Μητσοτάκι, μήνα Πασόκ ήταν αυτοί όλοι. Ναι, εντάξει. Και ήταν, νομίζω, όλοι αυτοί, τέτοιοι, που τον DNA. Ναι, <spassoc> Αποστολή! Έλα! Αύριο τη δράμα καρδεί ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και η κουμουνιστοσημωρία πρέπει να την υποδεχτεί. Μήπω ξέρει τι λουλούδια τον αρέσουν για να τον προσφέρουμε, Γαϊδουράγκαθα. Γαϊδουράγκαθα. Ή το αγκάθι ε, του Χριστού που είναι έτσι, τι? πιο έτσι χριστιανικό. Πιο χριστιανικό? Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, Αλλά μπορεί ναι, να ναι, χαλάσει ναι. το μάλι του καινούριο. Όχι άστο. Ναι, έκανα μεταμόσχευση τριχοντού τη κεβαλή. Έχει που έχει τι πληγέ εκεί, τσιμπι τσιμπι τσιμπι, στο κούτελο, μην έχει αυτά. Εσένα μπορεί τι εννοιάσει να γίνει στη δράμα, στην ενδύψό δεν είσαι, δεν κάνει θα λου πράσουν. Εγώ είμαι, αλλά διοργανώνω και εκεί την κομμουνιστική. Ηρέμησε μουρικάνε λίγο διακοπέ τώρα, επιτέλου. Ό,τι Κάτσε εκεί να την αρίδα σου εκεί πέρα να πετά τα κρεμαστάρια σου εκεί πέρα στα ζεστά και άστα αυτά. Με ζάλι, δεν να παίρνει τηλέφωνο. Τι και πώ και τι και πώ. Ναι, βέβαια, τι και πού θα πάμε, πού βουτάμε. Σήμερα που είναι πιο ζεστά. Αυτά είναι, με αυτά είναι να ασχολείσαι. όχι θα γίνει στη δράμα. Ε, ξέρω, Έλα, ρε φρέντα, Αποστόλη. Έλα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχει. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Να σου πω. Θα φύγουμε λίγο ακόμα κανένα μα είναι, αφού έχει ακόμα καλοκαίρι. Εντάξει, ρε ότι επιθυμεί άλλο πάντων να το πάθει. Τι να σου πω άλλο. Εντάξει. Να το καριχθεί. Να σου πω κάτι. Στι επαναλήψει του καλοκαιριού ευχαριστήθηκα αυτή την κυρία που σε πήρε λίγο πριν και σου λέει Γεια μου. Τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά. Φοβερή. Mm. Είναι. Αυτό. Λοιπόν, και ένα άλλο, μια παράκληση, σε παρακαλώ. Mm. Γίνεται μια εκπομπή χωρί το σκουλίκι, το φασίστα, το καθήκι αυτόν τον. <Τι> Μην <Μια> μιλάτε έτσι <σύγχρονα> σας παρακαλώ. Δεν Όχι δεν γίνεται. Γιατί? Δεν γίνεται. <συγχρονα> Έχουμε θυσμό. Όπως χθες βάλατε στο πρώτο μέρος αφιέρωμα στο μίκι και μετά βάζετε αυτό το σκουλήκι. βάζουμε στο μίκι και μετά στο μίκι μάους. Μακάρι να ήταν μίκι μάους. Μα είναι ένα τίποτα. Ένα να από του Κερατά. Ε, ε, πέρα, στην κατηγορία α, του α, μίκι, α, μίκι μάους. Μάους. Τι κατηγορία ζώου είναι. Τέτοιο. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να πω κάτι για του Καταρχήν για το λαμπόδιο που το πιάσανε με τη Βραζιλιάνα που πήρε τα 130 ευρώ. είμαστε όλοι ένα Ένα. Δεύτερον, Κανούμε απεργία 9 και 10 του μηνό αν γνωρίζεις. Και αποτήκες, ο πρωταρχικό σκοπό του Ιπερόπουλου είναι για τα βανάκη. Θα ήθελα να και να Μα Πώ είναι αυτοί οι τα αξιτή, που έχουν και βανάκης, ενώ είναι αρχή που Ο κολοκοτρώνει μας απενεθέρος Και τώρα ακόμα πρώει στον ένας άλλον Και δεν είμαστε ένα μαζί ο λαός. Αυτό μόνο αυτό θέλω να πω Σε μια επαναληπτική εκπομπή Σ' μαζί με την αγώνα μου επάσης περιτώσει Και μίλαζε ο δημιουργιαστηριακός Και κάνει το κοριτσάκι να πούμε Λέει πρέπει τι λέει πάλι αυτός ο Βλάκς Ακραίο Δεν λάθηκα ε <σομίως> Ελά, τι κάνει. Δεν θα πω καλό χειμώνα. Καλή συνέχεια καλοκαιριού. <σομίως> είχε ναι, αυτό. Έχει ζέστα. Λοιπόν, από τότε που ήρθα στα χανιά, είχε χαμό, είδε τώρα. Από τότε που ήρθα <σομίως> εγώ στα χανιά, <σομίως> Ναι, ναι, δεν ξέρω τι έγινε. Εμεί δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Άφησα το σπόρο εκεί στι μαφιόζου, εκεί τα κεφάλια τη μαφία. Ποιο να το περίμενε, παπάδε και στρατιωτικοί να είναι λαμόγια. Ποιο να το περίμενε και Ποιο να το περίμενε, παπάντε και στρατιωτικοί να είναι λαμόγια. Ποιο να το περίμενε. Και πολιτικοί. Πο να το περίμενε, πε μου και μπάτσου σε λίγο να πέσω από τα Εγώ θα πέσω από τα σύννεφα. Ε, σύννεφα. Δεν γίνεται. το κάτω δεν πάει. Να <σχερουσία> Που Κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάνει στο τέλος η πρώτη εβδομάδα της νέας σεζόν. Ε, έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. για σας. Λοιπόν και την Παρασκευή, Αν άμα θα βρεις ένα τραγούδι που λέγεται «Πήραν τα να φωτιά» για όλες τις φωτιές όλων του καλοκαιριού. Ποιο το λέει? Είναι παλιό του 20, είναι. Μιλάμε τώρα για 100 χρονών τραγούδι. Pieranka, fryga, nawodnia. Trzysze órze widziałeśmy, βλέπαμε τη φωτιά που ερχόταν και δεν την κόψανε! wodzie, jakie wodzie, jakie Piękna, bo yes. to śpiętymu kierowcym tyle słońca, ile słońca, ile słońca, ile słońca, ile słońca, ile słońca, ile słońca, ile słońca, Και ένα τελευταίο θα ήθελα για αυτό το ερπετό τον Άδωνη Μια αφιέρωση την Παρασκευή του Μορφονιού του σταμάτει ένα τραγώδι που λέγεται ο Άρχοντας Θα το φτιάξει εσύ όπως θέλεις από Πάνει Μπάνι στηρτζείς, περιοπείς, Σήμερα το Εθνικό Σύστημα υγείας έχει κάνει προοδό Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο Σου λέει ναι, το σύστημα μας εγλετάει Ο Μπουμπούκος, ο γραφικό. Και έτσι μιλά σαν βασιλιά. Ο αρχοντά τη καταπαγιά. Αυτό το ψέμα σου να ξέρει. Θα σε φάει. Δεν θα βρεθεί ένα χριστιανό να μου πάρει το κεφάλι. Ακούρεχε τη καλογριά. Ο φίλο σου είναι ο παγουριά. Jas, to Να κάνω παραγγελιά. Δώσε. Θέλω για την παρασκη του Φάμελου το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Και αν μπορεί, και μέσα. Ό,τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι, ώρα που περάσαμε. Μωρή ΣΥΡΙΖΑ Εγώ. Γιατί ζητά Φάμελο. Έχει συγκεκριμένα δέσει να αλλάξει το καλλιτέχνη. Φάμελο δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Δεν ξέρω, όχι. Δεν είναι πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιστρέψει στη σοβαρότητα. Α Α Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Θέλω του στίχου από το τραγούδι αυτό. Τέλο πάντων, καλά. Έλα, κάνε την καρδιά σου, Πέτρα. Εντάξει, τώρα θα φύγεις με την εντύπωση ότι αυτός ο Φάμελος είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ε. Ως, γλυκούλιο. Έλα, γεια. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι Βηδάει στον δρόμο των σπιτιών της κοπές Του ΟΠΑΚΕΠΕ υπάρχει ένας κανόνας εισπράττουν στήριξη επιδοτήσεις αυτοί που πραγματικά τις δικαιούνται. Και ονονόητο. Είναι παιδί και με τραβάει από χέρι Στο τέλος όλες οι υπόγ Από εδώ τώρα έχετε δει να περνάει η πυροσβεστικό Περάσανε αφού καείκανε! Κάβονται και σβήνουν τα ποκαίδια Βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι. Το γιατί δηλώνουμε ότι είμαστε πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, αυτό είναι ένα άλλο. Λέμε πω παίζεις με χάνουμα Με μαρτυρκοπούλε και καλοκριέ και σαραντιδιά. στους μαχαλάδες με χωρώ, Και με και τι Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή τι Αυτή που έλεγε για το ΕΑΜ Άμα δεν υπήρχε το ΕΑΜ θα ήμασταν μονακό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 Γεια σας παραπολιτικά Ναι, ναι Ξέρεις κάποιος από τα παραπολιτικά Δεν θυμήθηκε την 31 Αυγούστου του 1922 Η μέρα μνήμης για την καταστροφή της Μύρνης Και τώρα μας έχει γραμήθει όλη η Ελλάδα για τους Παλαιστινίους ε, Λες ότι είναι η ίδια Όχι, μπορεί να είναι και Δεν πρέπει, όχι Το ΕΑΜ έπαιρνε τα όπλα από τους Άγγλους και το έκανε δίσεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα. 102 χρόνια πριν, 103, στη Σμύρνη δεν μείνει σε κανένα. Ο, ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, το Βελουχιώτης, ο μεγαλύτερος αλληταράς. Δεν επαινεύει κανένα, γιατί είναι σιωμιστές κι αυτοί. Ο για να πάτε παραπέρα δεν υπάρχει. Λένε πω έχει άλλη σβέρνηση, μάλλον οι κάνει χωριό. Και σε ρωτάω Τι να πω! Και σε ρωτάω Τι να πω. Θέλω να φέρω ένα τραγούδι, επειδή η σαπίλα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτού που τη δημιουργούν, αλλά ξέρει, η Και επειδή και έχουμε και τον πόλεμο και τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και όλα αυτά, πηγαίνουν και έχουν γίνει τώρα των Εβραίων που μας λένε για τη Θέλω να σας πω ένα κράτο που θαυμάζω, ναι! Είναι το κράτο του Ισραήλ. Αυτά θα τα βρουν μπροστά. Ναι, θέλω να ένα τραγούδι Είναι τον <Τοίησαι> είναι ένα από το της του Ισπανικού Εμφυλίου, το οποίο αφήσα, και πάντα επίκαιρο. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, το τραγούδι του Καραϊσκάκη. Και όταν γυρίσω, θα σας γαμίζω. Το ξέρω, το έχω ακούσει, μην το λε. Από Γιάννηνα θα το βάλεις, από στολή μου, διότι σαν πολλοί μα έχουν δουλέψει μέχρι τώρα. Πες τους ρε φίλε πανουρια, έχω εις τον βου***ζον μου βιολιά. Και τώρα κλάστε μου τον βου***ζον. Ωραίχω εις τον βου***ζον μου βιολιά. Θα πάνε που μισή π***σα ο κανένας και δεν θα τους περισσεύει Όταν γυρίσω θα τους χαμίζω Και αν αρχίσω δώσ' τους αυτό Είναι τα αρχή για μου τα δυο Όπως τα λέγω να τους τα γράψεις Όπως τα λέγω Έλα. Ναι, εγώ δεν θα πω καλοχημώνα. Θα πω σε όλου του φτωχού, του αδικημένου και του καταδραγμένου ραντεβού στι τράτε του αγώνα. Όσον αφορά για το 13ο ροδο τη ηλίθια που σπούδασε στο Κέμπριτζ, δεν ξέρω πώ κατασπούδασε και δεν ξέρει να βγάλει τα μάτια τη. Εγώ δουλεύω σε δύο ταβέρνε. Γιατί δεν με αφήνει να μείνω στη μία ταβέρνα 13 ώρε. Και σε όλου του καπιταλιστέ, αντί να πάμε 6 ώρε βάρδια, αντί να πάμε 4ήμερο, πάμε πίσω 180 χρόνια, 200. Θα ήθελα λοιπόν να πω σε αυτού του ηλίθιου να αφιερώσω στου εργαζόμενου. Παραπούλα την τρίτη διεθνή και σε αυτού να πω ένα γάμο γα... στα βροχό του καλεσάκι γάλα μου ότι μπήκε σα καπιτάλε και για μο, το μουχα τη σα. <σομίου> Θέλουν 205 για να σου στείλουν μια κάρτα από την εθνική τράπεζα, Κάνει ολόκληρο ταξίδι. Και σε στέλνε ένας, αυτό ένα τηλέφωνο σ άλλο. Οπότε και εγώ θυμήθηκα, όταν είχε πάει ο ταχυδρόμο τηλέφωνο. Ήθελε τη μάνα του ταχυδρόμου. μου. Βάλτε το λίγο την παρασκευή να το ακούσουμε. Δεν θυμάμαι αυτό. Τι είναι αυτό. Παλιά, πρέπει να είναι από το Sky νομίζω, γιατί το ρυθμό. Δεν θυμάμαι. Του ρουσμό. Ποιο ταχυδρόμο ήθελε. Σταχρόμο. Καλά θα το δωρώ. Εσύ του λέγε στον ταχυδρόμο. Α, εγώ του λέω το ταχυδρόμο. Λέω και εγώ κατέλα. Το... Και δεν θα θυμάμαι μετά Α... τίποτε άλλο. Αλλά εγώ θυμώμαι αυτό όσω μίλεγα στο τηλέφωνο. Γεια σας. Βάλτε μου την παρασκευή από το βρισ. Καλημέρα σας. Γεια. Πέστε μας σας παρακαλώ για τους διαπομπής φάκελοι. Για ποιο μπορώ να μιλήσω κάτι που θα ήθελα. Α, για τους φακέλους. Νησός θα σας συνδέω με τον ταχυδρόμο. Είναι υπεύθυνος. <Τελώς>, ξέρω. ξέρω, ξέρω. τάξη. Το... Ή το γιο του ταχυδρόμου θέλετε. Το ταχυδρόμου. <Τελώς>, ναι. Και το γιο του ταχυδρόμου. Δεν Είναι για τους φακέλους. <Τελώς>, πλάκα, μου κάνεις. Θέλετε μόνο ή και δέματα. Φακέλος, δεν τώρα. <Τελώς>, δεν είπατε, εκπομπή τώρα το λέτε αυτό, μισό λεπτό Ναι, μαλκά. Τι μαλκάre. Ναι. Θέλω την εκπομπή στους φακέλους, θέλω. κάποιον να βγεις τέτρα μπνεχούσα κάτω. Άντε μαλκά, επατόμος. φίλε, τώρα κάνε μας τη χάρη, σε παρακαλώ. Θέλω κάποιον από την εκπομπή, από τους εσύ που πήρες και από πριν. την εκπομπή στους φακέλους. Σε τι λέμε τώρα, ας, τις πλάκες τώρα. Θες κάποιον στους... από τους φακέλους. Και σου λέω εγώ. θες τον ταχυδρόμο ή το γιο του μου. Θέλω τη μάνα, την πηδίξα, ρε, Σανεί Yoshi, trorpi την de hopis fakelos ta me Θα σας δώσω, αλλά παρακαλώ, καλύτερη γλώσσα. Να η Γεράκελ και ότι και σιμά. Arrastak zhgiak khara, chas urechero και more Για τους που και που δεν προσκυνάνε. Μπράβο στην ταβέρνα, στην Άξο και στα λιμάνια που διόξανε τους Ισραηλινούς Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή Λέγει Άσμα ασμάτων με Μαρία Φαραντούρη Αφιερωμένο βέβαια στους Παλαιστίνιους Και ενδιάμεσα βάζεις βόμβες, βάζεις ρουκέτες, μανάδες να κλαίνε Να το κάνει μια πολύ ωραία μίξη ξέρει εσύ <Τι>